bir sabah uyandım bella bella bella elleri bağlanmış buldum Βγαίνουν από την κρίση υπάρχει προκτική. Στα ερωτήματα ο βάγε Βενιζέλο. Το τραγούδι είναι το Αλλά στα τουρκικά επειδή υπάρχει λόγο. Φαντάζομαι θα το τραγουδούν εκεί στι πλατείε έχουν τα δικά του θέματα, τα δικά του αιτήματα και τα δικά του τραγούδια, μάλλον στη δική του γλώσσα, κλασικά τραγούδια τα οποία πάντα Υπογραμμίζουν μουσικέ καταστάσει που συμβαίνουν σε διάφορε γωνιέ του πλανήτη γιατί αιτίε υπάρχουν όταν δίνονται εκεί αφορμέ. Τότε τα πράγματα γίνονται καλύτερα Για την ακρίβεια υπάρχει πιθανότητα να γίνουν καλύτερα Ανάλογα τα κέφια Αυτό που ξεκινάνε Και τα κέφια αυτών που είναι από πάνω Είναι ένα συνδυασμό. Το ερώτημα το θέτει ο Ευάγγελος Μενιζέλος Δεν θέτει μόνο το ερώτημα Δίνει και την απάντηση Ρωτάει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας Βγαίνουμε από την κρίση Υπάρχει προοπτική Και ξέρετε πως η απάντησή μας είναι Όχι! Όχι, Όχι! Όχι! Chau, bella, chau, bella, chau, bella, chau, chau, chau. Βγαίνουμε από την κρίση υπάρχει προοπτική και ξέρετε πω η απάντησή μα είναι στα κατά. Βγαίνουμε από την κρίση, υπάρχει προοπτική και ξέρετε πω η απάντησή μα είναι η δρότα ένα και δάκρυα. Αλλά σα λέω ότι η γυμνά είναι αδίκημα και ξέρετε πως η απάντησή μας είναι άντε καλέ τέσσερις εκδοχές δώσαμε τη απάντηση διαλέγετε και παίρνετε όποια ακριβώς θέλετε βεβαίως όλες κινούνται στο ίδιο μήκο κύματο. αυτός που πετυχαίτε μέσα στο Βενιζέλο και στο Μπελατσάου το Τούρκικο και λέει ότι γυμνότης είναι αδίκημα είναι ο άνθιμος Θεσσαλονίκης Ο Μητροπολίτη, ο οποίο τοποθετήθηκε για το γκέι παρέτη που θα γίνει εκεί και είπε αυτή την πολύ ωραία φράση ότι η γυμνό τη είναι αδίκημα. Όχι απαγορεύεται, όχι είναι αμάρτημα, τίποτα. Είναι αδίκημα. Τώρα, πώ ορίζει, ποιο ορίζει και τι ακριβώ ορίζει είναι αυτό που ακούσατε, θα τα ακούσουμε και στην πορεία γιατί μίλησε όταν πρόκειται για γκέι θέματα. Πρώτο βγαίνει ο Μητροπολίτη άνθιμο να τοποθετηθεί για λόγου που όλοι φανταζόμαστε. Δεν χρειάζεται καμία παραπέρα ερμηνεία θρησκευτικούς κυρίως και θεολογικούς δευτερευόντως στη Βουλή πέρα από τα όπλα που με κάποιο τρόπο τα απαγορεύουν αλλά μπαίνουν δεν έχει σημασία έχουν ξεσαλώσει οι βουλευτές με τη γλώσσα τους, δεν χρησιμοποιούν καλά ελληνικά χρησιμοποιούν κακά ελληνικά βρίζουν, πετιούνται κάνουν διάφορα ένα μικρό παράδειγμα θα ακούσετε τώρα το μνημόνιο έχει γίνει στην Βουλή αυτή και στην εποχή μας Χρήσιμο διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Με την αρχαία έννοια του Αχρίσμο Χρήσιμο διαπάσαν όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Γίνεται και να συζητάμε, φταίει το μνημόνιο! Ξεσάρωση για το μνημόνιο. Δεν πρέπει να κατηγορούμε το μνημόνιο. Έχει δίκιο ο Άδωνης, Το αγαπάει πάρα πολύ. Το έχει πει από το πρώτο κιόλα. Το δεύτερο, το τρίτο και όλα όσα ακολουθήσουν. Μην τα φορτώνουμε όλα εκεί. Είναι αγαπημένα τα μνημόνια. Είναι χρήσιμα. Ευεργετικά για τον τόπο. Όπω έχουν πει και άλλοι παράγοντε του συγκεκριμένου τόπου. Οπότε μην τα ρίχνουμε όλα εκεί. Η κακή γλώσσα, η κακή γλώσσα, χωρί εισαγωγικά. Οι βομολογίε συνεχίστηκαν. Όχι στη Βουλή, είναι ιερό ο χώρο, αλλά σε έναν άλλον εξίσου ιερό χώρο, στο κανάλι. Δεν είναι σωστό όμω και ω κοινωνική συμπεριφορά η Ελλάδα να ανοίγει τι πόρτε τη σαν μπουτάνα που ανοίγει τα πόδια Ε, από την ώρα του περιστατικού, τέρμα όλε αυτέ οι εθνικέ μαλακίε. Αλλά σας λέω ότι η γυμνότης είναι αδίκημα. Εκείνο το μη το κρατάς τον πούστι, εγώ πούστις. Καλά το πνίξτον. Το πούστις τι το θέλανε. Ωραίες ερωτήσεις. Φαντάζομαι θα υπάρχουν και απαντήσεις. Ωραίο μήνυμα που στέλνει εδώ ο Γιάννης Πούντος Νάτος. Η ρεπούση του μέλλοντος θα πει κάποτε πως το 2013 στην Ελλάδα υπήρχε εθελοντικό συνοστισμό στα γραφεία του ΟΑΕΔ. Καλή σα μέρα, καλημέρα Γιάννη, με την ωραία έμπνευση. Όντω, και τώρα μάλλον, όχι τότε, και τώρα βλέπω διάφορου που είναι στο παρά ένα να διατυπώσουν τέτοιου τύπου πολύ ωραίε απόψει. Ήταν ο Άδωνη, είναι η γυμνώτη που είναι αδίκημα από τον Μητροπολίτη Άγιο, κιόλα μην ξεχνάμε την προσφώνηση. Ε, αν θυμό, και βεβαίω έρχεται ο πρόεδρο τη αξιωματική, αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο σύντροφο πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα. Ε, τα δύο πρώτα που θα ακούσετε το λέω αυτό για ο συντρόφους Συριζέους να μην ταράζουν, είναι μοντάζ τα δύο πρώτα η τρίτη εκδοχή είναι η σωστή και επιλέξτε ποια είναι πιο αστεία η τρίτη η σωστή ή τα δύο πρώτα που είναι και μοντάζ Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ πρώτα θα εξασφαλίζεται φαγητό, νερό, ρεύμα και φαρμακευτική περίθαλψη στους κερδοσκόπους Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Πρώτα θα πληρώνονται τα Πανατόκια και τα ομόλογα που λύγουν στους κερδοσκόπους. Αλλά σας λέω ότι η γυμνότης είναι αδίκημα. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτα θα εξασφαλίζεται φαγητό νερό ρεύμα και φαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανθρώπους. Πρώτα θα εξασφαλίζουμε να μην υποθυμάνα τα παιδιά στα σχολιά μας και μετά θα ξεπληρώνουμε τους στόχου, τα πανωτόκια και τα ομόλογα που λύγουν του κερδόσκό. Τελεία και πάπλα. Αυτό ήταν το σωστό. Το τρίτο. Εμεί φανταστήκαμε διάφορα, τα βάλαμε. Τώρα η ζωή θα αποδείξει πιο σχεδία και εμεί που το μοντάζ. Που δεν είμαστε και η μοντάζιρα του μαξίμου. Είμαστε εδώ η μονταζέρα του Ρελ. Ή ο σύντροφο Αλέξη που είπε αυτά που είπε. Βεβαίω κάνει ένα μικρό λάθο ότι όλα αυτά δεν εξαρτώνται με την, από την κυβέρνηση. Είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ είτε Νέα Δημοκρατία, εφόσον ανήκεις είσαι με πολύ φανατισμό στην συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πράγματα δεν αποφασίζονται από μια κυβέρνηση. Όπω έχουμε δει και το βλέπουμε και τώρα, ήθελε ο Σαμαρά, το είχε πει ο Έρμο, και ο Στρουνάρα μαζί, ο Έρμο και αυτό, και ο Βενιζέλο για το ΦΠΑ στην Εστία. αλλά ήρθε ο επίτροπο χθε και λέει Όχι δεν θα γίνει. Ήθελε η ίθελη κυβέρνηση. Όχι ΣΥΡΙΖΑ αλλά Σαμαρά να εφαρμόσει κάτι Ήρθε όμως η υπερκυβέρνηση και λέει δεν θα γίνει αυτό που θέλει η κυβέρνηση Δεν είναι λοιπόν το θέμα στην πρόθεση, στην πολύ καλή, την άριστη που μπορεί να έχει κάποιο, Αλλά είναι το θέμα στην επιλογή, όχι την άριστη που έχει κάνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση Και από πίσω ο συγκεκριμένο λαός που εξουσιοδότησε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση Να κινηθεί μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο βάρβαρο, βάναυσο, εγκληματικό. Φωνικό πλαίσιο που είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι γίνεται με τα μουμουέ στην Τουρκία. Υπάρχουν μουμουέ, αν είναι δυνατόν, σε μια χώρα όπως την γειτονική Τουρκία που δεν ασχολήθηκαν από την αρχή με όλα αυτά που συμβαίνουν στις πόλεις της Τουρκίας. Είναι πρωτοφανέ το θέμα, δεν το έχουμε ζήσει καθόλου εμείς εδώ στην Ελλάδα και πέσαμε από τα σύννεφα χθε που ακούσαμε τη διαπίστωση από τον Ευαγγελάτο. Στην Τουρκία λοιπόν ένα μένο, μεγάλο μένο Των διαδηλωτών στρέφεται και κατά των τηλεοπτικών σταθμών οι οποίοι με έναν τρόπο ο είναι τουλάχιστον τουλάχιστον αγνώρισαν τα επεισόδια. Δηλαδή, σαν να μην γινόταν, σαν να μην γινόταν η Κωνσταντινούπολη. Δείχναν τα καληστία σε ένα τηλεοπτικό δίκτυο, δείχναν καληστία και δεν διέκοψαν καθόλου το πρόγραμμα. Πρωτοφανέ. Γιατί εδώ με το που θα γίνει κάτι ε, τύπου διαδήλωση, μια διαμαρτυρία, αμέσω πάνε τα μέσα ενημέρωση και το δείχνουν. Σπάνε πρόγραμμα, έχουν εκτενή αποσπάσματα, συνδέσει. Ενημερωνόμαστε για τα αιτήματά του κυρίω και δεν ακούμε καθόλου ύβρι και συκοφαντίε για το συγκεκριμένο κλάδο που απεργεί. Αυτά γίνονται ευτυχώ για μα εδώ, ευτυχώ και δυστυχώ για του Τούρκου, μόνο στην Τουρκία. Αλλά γιατί γίνονται όλα αυτά, αμέσω μετά είπε και το ανέκδοτο ο Νίκο Ευαγγελάτο. Στην Τουρκία από την εποχή βεβαίω του, του, του, του, του Κεμάρα Τούρκου μέχρι και τον Ερτογάν, τα τηλεοπτικά και γενικά τα μέσα ενημέρωση ήταν ελεγχόμενα και χειραγωγούμενα. Και κατευθυνόμενα προσωρισμένε κατευθύνσεις πολιτικέ και ιδεολογικέ. Και πάντα τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία, ίσω πολύ περισσότερα από όσο στην Ελλάδα, δεν ανήκουν σε επιχειρηματίε τύπου, αλλά ανήκουν σε άλλου είδου επιχειρηματίε. Και πάντα τα μέσα ενημέρωση στην Τουρκία, ίσως πολύ περισσότερα από όσο στην Ελλάδα, δεν ανήκουν σε επιχειρηματίες τύπου, αλλά ανήκουν σε άλλου είδους επιχειρηματίες. <Κι> δεν μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζ πλέον ανήκουν σε όλους, ανήκουν σε όλους, ανήκουν σε όλους. Αυτό είναι ο Μπάμπη που λέει ότι οι τράπεζε ανήκουν σε όλου. Αλλά πριν πάμε στον Μπάμπη, όπω ακούσατε, τα μέσα στην Τουρκία δεν έχουν επιχειρηματίε τύπου. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, που όλοι οι επιχειρηματίε που ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωση είναι επιχειρηματίε τύπου. Δεν κάνουν άλλη δουλειά, δεν κάναν άλλη δουλειά. Αν υπάρχει ένα, δύο, ή περισσότεροι, όντω είναι εδώ επιχειρηματίε τύπου. Κανονικά λειτουργεί δηλαδή το σύστημα όπω πρέπει. Διότι για να έχει ένα μέσο ενημέρωση, το έχει για να ενημερώνει κάνει μια δουλειά γύρω από τον τύπο δεν το έχεις για άλλες δουλειές ως ξεκάρφωμα, ως απειλή ως εκβιασμό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ ωραίε οι διαπιστώσει όταν πρόκειται για το γείτονα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα βλέποντας τηλεόραση. Ήταν ωραία αυτά που είπε ο αλλά λίγο μετά όπως ακούσατε, ο Μπάμπη, ο οποίο μας ανακοίνωσε δεν το ξέραμε αυτό γιατί έχουμε μάθει πολλά ως Έλληνες πολίτες, ως Έλληνες Πολίτες, ως Έλληνε φορολογούμενοι αλλά δεν ξέραμε ότι ήμασταν και τραπεζίτες εσείς που μας ακούτε τώρα όλοι εγώ που μιλάω ο Νίκος Σαπρανίδης που είναι εδώ στον ήχο ο Αποστόλης που είναι παραμέσα όλοι όλοι όμως είμαστε τραπεζίτες <Τι> μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους να έχεις κάποιους οι οποίοι θα διευκολύνονται να μην Τι πληρώνουν Τι θα πει ανήκουν σε όλους οι τράπεζες βρε, Τι θα; Σε μας ανήκουν οι τράπεζες Και σε σένα Ο Έλληνας φορολογούμενος αλλά και η Κατερίνα είναι μέτοχοι των τραπεζών αυτή τη στιγμή παπα Παπαδημητρίου Τα λέει όλα αυτά και επειδή πρέπει να το εμπεδώσουμε θα ακούσουμε και το πλήρες κείμενο για να ξέρετε και εσείς ακριβώς στα καλά καθούμενα εκεί που ήσασταν μέσα στα μαύρα ότι τι σας έτυχε. Είστε ιδιοκτήτες τραπεζών που σημαίνει θα σε λίγο καιρό θα έχετε και τα ωφέλη των τραπεζιτών. Δεν μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους Να έχεις κάποιους οι οποίοι θα διευκολύνουν να πληρώνουν. Τι ανήκουν σε σε οι τράπεζε σε όλους ανοίγουν τράπεζες. τράπεζε. Μπάμπη, σε sei io buono. τράπεζες. Και σε σένα. Σε sei io buono. Se massa ne gune Ο Έλληνας φορολογούμενος, αλλά και η Κατερίνα είναι μέτοχοι των τραπεζών αυτή τη στιγμή. Ο Γιάννη Κατερίνα τσάρκα στην Αθήνα ένα τραγούδι παλιό, αυτό ακριβώς ως τραπεζίτησα. Είναι μια πολύ ωραία άποψη. Στη συζήτηση που έγινε χτε στο παράθυρο, όταν το πω αυτό, ταράχτηκαν όλοι στα παράθυρα και τα παράθυρα τα ίδια. Βεβαίω δεν είναι πρώτη φορά που ταράζονται τα παράθυρα από αυτά που λέει ο Μπάμπη. Αλλά του θέσανε εκεί κάποια ερωτήματα. Απάντηση δεν πήραμε. Παρά μάθαμε ότι όλοι, και η Κατερίνα και οποιοδήποτε, είναι πια ιδιοκτήτη τραπεζών. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Κάποιο εκεί ψέλησε ότι είναι μέτοχο τραπεζών τώρα στα. Που ενισχύουμε τι τράπεζε, την αναχρηματοδότηση των τραπεζών και όταν έρθουν τα έσοδα των τραπεζών, δεν θα είμαστε μέτοχοι, άρα θα είναι οι κανονικοί μέτοχοι. Αλλά πέρασε στα ψηλά και έμεινε η επιμονή του Μπάμπι ότι αυτοί όλοι, όλοι εμεί, είμαστε μέτοχοι τραπεζών. 211 -20 200 απαντά ο τραπεζίτης Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μέλλ μπορείτε να στείλετε στη διεύθυνση του www.pipak.gr.gr. Τραπεζίτε προ τραπεζίτε και όποιο θέλει να στείλει SMS. Γράφει η αφήνει και ενώ το μήνυμά του για αποστολή στο 54 -100. Δεν μπορείς να έχεις τη στιγμή που οι τράπεζες πλέον ανήκουν σε όλους, να έχεις κάποιους οι οποίοι θα διευκολύνονται τι να μην πληρώνουν. Τι ανήκουν σε όλους οι τράπεζες, βρε Και τι θα σε εμάς ανήκουν οι τράπεζες. Και σε σένα. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν, οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Και σε σένα. Το μνημόνιο έχει γίνει χρήσιμο πάσα όσων και διαπάσαν μαλακίαν. Η σωτηρία της χώρας απαιτούσε και τη δική μας συμμετοχή. Tragic. Βγαίνουμε από την κρίση, υπάρχει προοπτική και ξέρετε πως η απάντησή μας είναι κατά. Και σε σένα. Ο Έλληνα φορολογούμενο, αλλά και η Κατερίνα, είναι μέτοχη των τραπεζών αυτή τη στιγμή. <Τι <Τι <άλλα> <Τι> αλλά σα λέω ότι η γυμνότης είναι αδίκημα. <Τι> <Τι> <Τι <hein> <Τι> <Τι> <Τι Bell κάθε ελληνίδα και κάθε από την κρίση, υπάρχει και ξέρετε πω i απάντησή μα είναι Kafeinniwa Πολύ σωστή απάντηση. Επιβεβαιώνεται και από τα πράγματα. Οι τρει πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο γνωστό αριθμό θα πάρετε. Το βιβλίο του Σταύρου Λιγερού και του Κώστα Μελά. Ό,τι πιο επίκαιρο αυτή την εποχή. Μετά τον Ερντογάν, τι. Το δώσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για την επικαιρότητά του. Το λένε όλοι. Οι δύο συγγραφεί αναλύουν διεξοδικά σε τέσσερι αυτόνομε ενότητε τι πτυχέ που προσδιορίζουν τη νέα Τουρκία και τι πρόπτικε τη. Και μάλιστα του βλέπω συνεχώ και του ακούω και τον Σταύρο Λιγερό στο μαγκαζίνο κάθε μέρα και τον κύριο Μελά και λένε πως του ήρθε ο τίτλος και πόσο μέσα πέσανε, πως τους έτυχε και η κρίση ο τίτλος είναι μετά τον Ερντογάν προδιαγράφουν δηλαδή με το βιβλίο ότι τι θα συμβεί στην Τουρκία αφού φύγει Ερντογάν αφού έβαλαν αυτόν τον προφητικό τίτλο και τους έκατσε, δεν γράφουν και κανένα βιβλίο μετά το Σαμαρά τι? μετά τον Βενιζέλο τι μετά τον κουβέλι τι, μετά τις αυταπάτε του ελληνικού λαού τι? Μπάρχει και επειδή τώρα τους κάθεται και είναι και πολύ τυχεροί Συμβεί και στη δική μας χώρα αυτό που έγινε και εκεί Οι τρει πρώτοι λοιπόν, 211 200 800, Μέχρι να ακούσουμε το κουβέλι που σώζει τη χώρα Πάρετε τηλέφωνο Η σωτηρία της χώρας απαιτούσε και τη δική μας συμμετοχή Μπράβο Προτιμήσαμε να μην μείνουμε στον εύκολο δρόμο Της διατύπωση της πολιτικής μας άποψης Μπράβο. Μπράβο Προτιμήσαμε να μην μείνουμε στην ευρυχωρία της αντιπολίτευση παρεμβήκαμε για την αποτροπή της καταστροφής και την αναστροφή της πορείας. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. Και μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί αυτό ακριβώς, η ανατροπή της καταστροφής. Αυτό το έχει καταφέρει και ο Κουβέλης και όλοι μαζί και είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Έλα ρε φίλε. Έλα. Άκου να αρρήση τι έγινε. Ρε, εσύ ο χριστιανός σήμερα. Το όνομά μου δηλαδή είναι χριστιανός. Με καταλαβαίνεις. Ευχαρίστω να τον εξυπηρετήσω τον άνθρωπο. Τι έτσι χωρί λεφτά. Ε Αποστόλια, Άκου. Πες τον Να μιλή λέει πολλά για την Τουρκία γιατί θα ξυπνήσουν οι Έλληνε. <laughs> ναι, ναι, να μην λέει πολλά για του Τούρκου. Το πε, το ίδιο το θα μου πει πάλι γιατί θα ξυπνήσουν οι Έλληνε, το ξέρω. Έχουμε κάτι καινούργιο ε. να πούμε. Ε, εντάξει, συγγνώμη, λοιπόν άκουγε. Παρακαλώ, πας. δεν θέλω, συγχωρεμένο. Έβγαλαν για την Ερυθρό ένα κομμάτι, οι υπεραστικοί του λένε. Σόπα, μήπω είναι τον πήκαν στο χωριό Ταμάτ που παίξαμε πριν δύο-τρει μήνε. Καράκι, Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, την Μπορεί να το, το βάλει. Βεβαίω, καλέ. Αφέρωση. Ναι, επειδή το ζητά εσύ, ο Έγκυρο.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 Θα σα πω εγώ τι τον λέω. Απ' τι μου τον λέτε. Ε, ε, υπέγραψε, λέει, ε, ε, τη συμφωνία με του Δυτικού. Κανένα Κωνσταντίνο Παλαιολόγο δεν πήγε στη σύνοδο τη Φεράρα. Πήγε ο, Μιχα... ο, ο Ιωάννη Ογδό. Τι σημασία και... έχει. Έχει για... Έματρο, τα ονόματα έχουν σημασία. Κολλάτε και, είναι... και εσύ κάτι λεπτομέρειε τώρα. Λέει. Και τι είναι ο Άθοντ για να το ξέρει κανένα ιστορικό. Για στάσου. σου. Μήπω είναι. <Λε> Λοιπόν, θέλω να πω: Όποιο ψήφισε Λιμπερόπλο, έχει μεγάλη έκταση στου καφέδε. Μπράβο! Θα καταλάβουν αυτοί, βγάλω το ανακοίνωση. Στου καφέδε, ποιο? Μπράβο, μπράβο, στου καφέδε, μπράβο. στον λίγο καφέ, μπράβο, ρε! Α, στο πληθυντικό, όπω λέγονται. Μπράβο, εντάξει, ξέρω, θα καταλάβουν αυτοί. Πέσα στον αέρα, αύριο. Κέρα, Αρτολή. Πέρσι, στι 25 Μαρτίου, το 12, είχα πάει σύνταγμα για την παρέλαση.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 Να... χωρίς λόγο για σας Ναι. Σωστά. Το ότι υπήρχατε δεν είναι λόγο. Hey, Ένα... Δεν υπήρχατε Το αμφισβητή, υπήρχατε υπήρχαμε ναι. Hey. Έχει. Τέλος. Έχει και το παραδέχομαι Λοιπόν, είχε γραπθεί γριούλα πάνω στα κάγκελα Πώ του είπε καταρχήν, δεν πιστεύω του είπε μπάτσου, δεν άκουσα καλά. Όχι, όχι όχι. όχι. Είπε μπάτσου, όχι, δεν του okay. που ενοχλήθηκαν με τον μπάτσι, Άρα γουρούνια, το λέμε ελεύθερα. Έτσι. και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 Οι τρεις φίλοι που θα πάτε αύριο Στην εκδόσει πατάκι να πάρετε Το βιβλίο του Σταύρου Λιγερού και του Κώστα Μελά Ακαδημίας 65 από αύριο και μετά Είστε ο κύριος Τουρκαντώνης Χρήστος Η κυρία Ειρήνη Ευγέρη Και ο κύριος Βασίλης Πάστρας Καλό διάβασμα Δεν μπορεί να έχει τη στιγμή που οι τράπεζε πλέον ανήκουν σε όλου, να έχει κάποιου οι οποίοι θα διευκολύνονται να μην πληρώνουν. Γιατί ανήκουν σε όλου οι τράπεζε, Βρεμπάμπη? Σε εμά ανήκουν οι τράπεζε. Και σε σένα. Ο Έλληνα Φρολογουμένο, άρα και η Κατερίνα, είναι μέτοχοι των τραπεζών αυτή τη στιγμή. Είμαστε όλοι τραπεζίτες, που λέει εδώ ένα ακροατή. Τώρα πάμε να διαφημίσουμε, όχι εμεί. Το έκανε το πρώιμο με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη. Άνθιμο, την γκέι παρέλαση, τη γιορτή στην Θεσσαλονίκη. Ε, θέτει ωραία θέματα, διότι μέχρι τώρα λέγουμε ότι μέσα στο σπίτι κάνει ο καθένα ό,τι θέλει. Όχι, αλλάζει αυτό που ξέραμε. <Τι>... Όλο αυτό είναι μια αρρώστια, είναι μία ασμά. Τι είναι, Πο. Ποιο... Λέω, είναι κάποιο ιό που άμα έρθει στην Ελλάδα θα κολλήσουμε όλοι και θα. Είναι κάτι, είναι μίασμα και δεν το θέλετε. Είναι κάτι που τα ερευνάει η Εκκλησία. Και πρέπει να το ερευνάει η Εκκλησία. Εσείς στο σπίτι σα, Αυτό ακριβώ σα λέω, ότι ο καθένα στο σπίτι του κάνει τι θέλει. Δεν είναι δουλειά ούτε τη Εκκλησία ούτε του κράτου. Τι λέτε, κάνω λάθο. Βεβαίω, γιατί κάνω λάθο. Άμα καταλύσουμε και το κράτο και την Εκκλησία, τότε δεν υπάρχει τίποτα, θα είμαστε μια αγέλεια Θα είμαστε και μέσα στο σπίτι, θα αποφασίσει κάποιος άλλος τι θα κάνουμε, δεν είναι τώρα θέματα να τα ο καθένα σε αυτά γιατί είδαμε όταν αποφασίσατε και έξω από το σπίτι τι αποφασίσατε, έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε, μετά πήγε το θέμα στη γυμνότης, η οποία Γυμνώτης στην Ελλάδα από την αρχαιότητα έχει παίξει ένα ρόλο, όλα, ήρθε η ώρα να γίνει αδίκημα. Σε δεν μου μην να μπερδεύετε. Επί των απόψεων, συζητάμε και λέμε εάν, κατά τη γνώμη σα, πρέπει να υπάρχει από την πολιτεία και την εκκλησία ένα έλεγχο για το πώ πρέπει να είναι ενδεδειμένοι, τι σεξουαλικέ προτιμήσεις πρέπει να έχουν οι άνθρωποι, πώ πρέπει να συμπεριφέρονται, αν πρέπει να φιλούνται ή όχι. Όχι, Γιατί όχι, τα αντίστοιχα όχι, συζητούν όχι, όχι, στην Τουρκία τώρα. Όχι, όχι. Γι' αυτό σας λέω. μην γίνει όχι, να μην γίνει αυτό. Αλλά σα λέω ότι η γυμνώτης τη είναι αδίκημα. Απλαζόμαστε κιόλα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν είναι μόνο ότι είναι αδίκημα, μάλλον γι' αυτό πρέπει να γίνει αδίκημα. Ξαφνικά τώρα όλοι οι γυμνοί θα παρελάβουν στου δρόμου τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα θέμα, δεν μπορεί. Και να θες να γυρίσει το κεφάλι από εκεί πάλι, θα δει τη γυμνώτη. Η γυμνώτη είναι αδίκημα. Η Να έρθουν τρει χιλιάδε άνθρωποι γυμνοί και μεταξύ του να κάνουν στη διαδικασία και στη διαδρομή πράξεις και χειρονομίε κτλ. Και Πέρτε εσεί τα παιδιά σα να τα δούνε, γιατί δεν τα φέρνετε. Ε, γιατί δεν με συγχωρείτε πάρα Κασχασκάλ πολύ. Να δηλαδή... σας κάνουμε στήρια να τα φέρετε. Ε, δεν έχουμε υπάρχει ανάγκη μα και στην Αθήνα. Ε, θέλω να πω, ε, εσείς δηλαδή θεωρείτε κάτι το οποίο ε, πρέπει να απαγορεύεται στη συμπεριφορά. Ποια συμπεριφορά, Μπεριφορά. όταν είναι ομαδικά άνθρωποι, ομαδικοί άνθρωποι. Τι είναι κρυφά. Φέρτονται σχεδόν γυμνοί. Το λέει και όπως λέει τη λέξη γυμνοί. Το τονίζει, το φουσκώνει περισσότερο για να καταλάβουμε όλοι το κίνδυνο, το κίνδυνο που ελοχεύει στο δίπλα στενό. Θα γίνει και στην Αθήνα έτσι και αλλιώς νομίζω το Σάββατο είναι. Οπότε δεν γλιτώνουμε ούτε η Αθηναία ούτε Θεσσαλονίκη από τη γυμνό τη. Τα έλεγε, τα έλεγε κάποια στιγμή από το πάθο, του πέφτηκε το μικρόφωνο. Αλλά εσεί είσαι εχθρικότατη για ό,τι και αν πει η Εκκλησία. Όχι, δεν είναι σα και με χαρά σα. Δεν είναι θέμα... Κι αν μην μείνει όρθιο τίποτα Προ, αν καταλάβω... δεν μείνει όρθιο τίποτα. Προσπαθώ Εκεί να καταλάβω το σημείο ελέγχου. πάμε. Όχι, όχι, κύριε Σεβασμένο. προσπαθώ, προσπαθώ. να καταλάβω το Προσπαθώ να καταλάβω. έπεσε το. Με το ακουστικό έπεσε. Ναι, μισό λεπτό. Αφήνουμε τη γυμνότης τη που είναι αδίκημα και κάθε μέρα τέτοια ώρα, εκτό από χτε που είχαμε στάσει δεν ήμασταν εδώ. Ε, μεταδίδουμε ένα τραγούδι από αυτά που θα μπουν στη συλλογή την αντιφασιστική που έχουμε φτιάξει μαζί με τους κολεκτίβα σήμερα σειρά έχει το Group Rebellion Connection μαζί του είναι ο Μέγας, τίτλος τραγουδιού Μέα Κούλπα Επένα μου, πέθανε να μην γίνει κακό. Γιατί άμα γράψω, σαν πρέπει, τα πρέπει και να κρυφθώ. Το μυαλό και οι σκέψει δεν με αφήνουν σε ησυχία. Πάνω ότι τα βαλά και Άρχεται όταν αδειάζω. Σκέφτομαι, γεμίζω η γλώτα. Τι σκέψει φωνάνε πιο πολύ αυτά γεγονότα και σαν πρωτατριωμένοι. Πήγαν απλώ πίσω, τα θε όλα δικά σου την πληγή σου θα ξύσω. Μάλλον θέλει ο τείρε, έχει σπάθει, εξάρτηση. Δε σου έκανε, η πολύ αγανάκτηση μέσα σε μια μέρα τα άλλαξε όλα. Κι πεθαίνει, έχει φάει. Πολλά έχω θυμώσει, ήσου, θερμοκεφάλι. αυτό Εύκολα πορεύεσαι, ελεύθερα πια Αυτοκτονής και εξαιριθέβευσαι Στο σπίτι ήσυχα, ρομαντική μια Σου κόψαν το ρεύμα, δεν το χρειάζω σου να είναι Την μπορεί να του τσακίσει με μία. Μα από το αφό του φιδιού τώρα ζητάς προστασία. Έτσι όπω κινάνε τα πράγματα καλύτερα να μην μιλά. Για να μην γίνει κι εσύ. Γραφικό αγεμά γλυφωτή βρει μπροστά σου. Μη χάνει ευκαιρία όσο ψάχνουνε απεργοσπάστε στη χαλιβουργία. Μεταψηφίζει τη Ευρώπη υπαλλήλου ντόπιου. Και να σου γείτε που νε παιδί δικό του εμποδίζουν φασισμό και σε γεμίζουν με αυταπάτε. Κι αλήθεια εννοεί εσύ, όχι εσύ τους και όχι μετανάστε. Εσύ του ψήφισε και έκανε το αδίκημα. Στο λάθο πλήρωνε το τίμημα γιατί μα έκραζε όταν τα λέγαμε απ' την αρχή. Και όχι τώρα που είναι μόδα η πολιτική σκηνή. Κάθε ρογκά, κάθε ραμπά και κάθε σκυλά τραγουδούν να σου θυμίσουν πω χρεοκοπή ελά. Έτσι ανέχομαι κάθε κεμπελίσκο που έχει άποψη πολιτική για να πουλήσει δίσκο. Ή απ' του άλλου του μισθοφόρου στη στη γνώμη. Η δική του είναι η γνώμη. Η κοινή γαριστερή κυβέρνηση έχουν αποθυμένα. Μοντέρνα θέλουν το 81. Συνδίθενται εκ των έσω, εκ των υστέρων έστω με ακούλπα. Προσφωνούν και ω μανιφέστο, πρόσιτο και πρόσφυγε. Βυζένουν από τι στυλέ τη γη Ευρώπη. Οι φυλέ νέα μνημόνια παύλε ανάλογε. Αν κάποτε μπαλκόνι και ζυπάκο, σοσιαλισμό με πάγο και αντιφάγο. Μου αθάνατο πνεύμα. Αρχαίο φω, πεινά για νέου παρθενώνε. Προφανώ ολόταχο κι είναι στα αλήθεια. Η κουκίδα στο χάρδι αυτή ζεστί. Φωνεύγει, αστέτο φίδι να τραφεί. Κι απ' του γειτόνα να ξυλωθεί κατά. Από την αρχή το του αιώνα Έχει ξανά, την ώρα που, oh, να ξανά, στην Σε η <ρσυμίσαι> που το του Αντρέα. Έτσι λοιπόν, μια κούλπα είναι το τραγούδι με την ευκαιρία. Αντιρατιστικό νομοσχέδιο. Το θέμα σήμερα τη εκπομπή το, του Νικουχάτζ νικολάου στο ενικό στι5 ώρα και βεβαίω. Οποιαδήποτε άλλη ώρα μετά παραμένει πάνω, μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Το θέμα είναι άκρος επίκαιρο, όπως βλέπετε και με αυτά που γίνονται στη Βουλή. Φτάσαμε στο τέλος, έχουμε λαό για το τέλος. Αμέσως μετά, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνο. Γεια σας. Έλα, Αραποστόλη, μ' αρέσκουν στον αέρα. Τι? Σε πήρα την Παρασκευή, μ' Ναι. Σε πήρα την Παρασκευή, να σου πω, τι κάνει το σή Αν νόμιζε ότι άμα σε βγάλει στον αέρα θα διορθωθεί, τίποτα δεν έκανε. Δεν κάνει δουλειά. Εν τω μεταξύ, όταν τα ακούμε σε ελληνοφρένε.net, ακούγονται όλα μια κάθαρα. Όταν όμω θα ακούμε live για να έχουμε λίγο και τον παλμό έτσι, έχει κάτι. Ε, φίλε, σου παγών. ελληνοφρένε.net, λοιπόν, να μα προτιμάτε. Ναι, αλλά θέλω να ακούω live εγώ, γιατί εδώ είναι αλλιώ. Λέτε και κανένα live, και αυτά θέλω να είναι την ώρα που σα να πω. Ε, τι να σε κάνω τότε.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 Και αποδεικνύει ότι σαν επιστήμονα είναι πολύ πίσω, δεν βρίσκεται πουθενά αυτή σαν επιστήμονα. Την άλλη, αυτό το λάθο το κάνει και ο Καλαμίτση. Μισό λετάκι. Αυτό όμω, παρόλα αυτά που εγώ διαφωνώ, τη συγχαίρω, μου έρχεται με τόσο. Τη αφαιρεί το δικαίωμα να πει αυτό που πιστεύει, Λεπτά, πολλά Όχι, γιατί ακούω διάφορα αυτέ τι μέρε, ακόμα Λεπτά, και αυτό. Άκου, άκου, άκου, ότι άκου, δεν, άκου, δεν άκου. μπορεί και... να πει τη γνώμη, γιατί ο άλλο είχε τα τάδε συναισθηματικά, <χει> επειδή η οικογένειά του είχε πληγή, α πούμε. Μόλι σήμερα άκουσα ότι χθε πάλι, χθε, καπάκι, μίλησε κάτι, είπε πάλι για του 300, αμφισβητούν. Και ότι είναι 300, ότι ήταν κι άλλοι 400 θεσποιεί, 500 τέτοιοι. Μα δεν μπορεί να πει ότι μακκριά θέλει. Α Άς, το... να πει ότι το... μακριά θέλει. Το θέμα το... είναι μετά, αν συμφωνήσει, διαφωνεί. Ε... Αυτό είναι άλλο. Και κλείνω η εκπομπή του φίλου μας του Τράγκα, ο οποίο είναι ακραίο πολλέ φορέ, που είχε τη Δήμη Τραγιάννη. Πού την είχε στο ε... Σκάι, Τι... ναι, την είχε... ναι, είχε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Συγνώμη, δεν μπορώ, sorry, δεν μπορώ Είμα... να μιλήσω για το αλλά συγνώμη. Πού μιλά, ρε τόση ώρα. Δεν μπορώ να πω. Τη εβδομάδα. Καλημέρα. Επίση. Άκου να δει πώ είναι η ιστορία και πόσο δηλαδή είμαστε. Δεν το λε. Εάν είχαμε ρεπούσει στις αρχές της δεκαετίας του 50, του 60, θα είχε βγάλει μία πλατεία στο Λάκογλου Ιστορικά. Θα το είχε τεκμηριώσει. Συμφωνούμε. Σωστά. Μπράβο. Οι Αιγύπτιοι ξεκινήσαν από την Τάχρε. Οι Τούρκοι ξεκινάνε από την Τάξη. Και εμεί εδώ, μακά, δεν έχουμε μία πλατεία που να λέγεται Τσολάκογλου. Φαντάσου, πόσο πίσω είμαστε. Οι μόνε πλατείε που έχουμε είναι του Τάβρου και τα Τουρκοβούνια, μακά. Δεν την φροντίσανε να έχουν μία σαν τη ρεμπούση εκείνε τι δεκαετίε. Να βγάλουν μία πλατεία στο όνομα του εθνικού ευεργέτη Τσολάκογλου που λέει και ο φίλο μου Ο Τράγκα. Είμαστε Αιγύπτοι. Πώ να γίνει η επανάσταση, έχει πλατεία μέσα στην Ελλάδα από τάφη, Για Τάφμορ Δεν σηκώζει με το τηλέφωνο κάποιος. Δεν το σήκωσα, δεν το σήκωσα. Τι είναι αυτό που λε τώρα, δεν το σήκωσα. Έχει 150 φορέ. Όσε θέλει θα χτυπήσει. Και τι έκαμε εσύ Α, αυτό ο σκληροδιασμό. περίεργο. Δεν σου πω, δεν σκόνω τη χάρη να Α, αριστερό. Προάξινος λέει γιατί θες. Λοιπόν, μα Πήγα στο Ίκα Γλυφάδας, ρε Αποστόλη, άκουγα το Sky ότι είναι πολλά αυτοκίνητα απ' έξω και μαζεύονται. Και κάθε μέρα ο Πρωτοσάλτες λέει δεν υπάρχει να τροχονόμος να τους γράψει. Άκου, ρε Αποστόλη, και πάω και βλέπω 500 ζώα σαν και εμένα στην ουρά από τις 5 η ώρα το πρωί. Περιμέναμε να ανοίξει και το ζώο Πρωτοσάλτε άκουγα τα πίσω όμω. Το πειράζονται αυτοκίνητα. Το φακό δεν τον πήγε να δει τα 500 άλλα που περιμέναν από μέσα. Και κάτι άλλο ρε Αποστολή. Αυτός ο μεγάλος ο ηγέτης ρε. Ο Σπυρόπουλος ρε. Α, α, αυτό το κάθαρμα που το πληρώνουμε 30 χρόνια ρε. Δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Αυτός ο διοικητή του Ήκαρε, ο μεγάλος ο οικονομολόγος. Που μας λέει ότι θα παίρνουμε τάξη σε τρει μήνες. Να πάει στο διάλο Αποστολή. Θα τα πεις.